Πρέπει οι w να γίνουν τα w τη Ευρώπη być καφέ, Europie. έφτασε. Πρέπει οι Europie. να γίνουν τα Europie. τη Ευρώπη w Europie. Powinniśmy στην ίδια Πού έρχονται οι Ευρωπαίοι, του περιμένουμε στο Ζάπιο, γιατί σήμερα επισήμω ξεκινάει, μάλλον γίνεται η τελετή τη Ελληνική Προεδρία. Είμαστε πρόεδροι, η καλύτερη χώρα. Δεν θα μπορούσε να προεδρεύσει κάποια άλλη χώρα αυτού του οργανισμού, αυτό το ιδιαίτερο εξάμεινο που είναι και οι εκλογέ, οι ευρωεκλογέ, οι δημοτικέ εδώ και οι άλλε, αν όχι αυτό το άλλο σίγουρα. Οπότε είναι μια ιστορική μέρα, άλλη μια ιστορική μέρα. Και ε, ξεκινήσαμε έτσι με, την, με το όραμα. Το όραμα, το όνειρο του Πρωθυπουργού να είναι οι Έλληνε στα γκαρσόνια τη Ευρώπη. Είναι ένα παλιό στόχο, τον οποίο όσο περνάει ο καιρό, τον πιάνουμε και τον ξεπερνάμε, γιατί σε λίγο ούτε για γκαρσόνια θα θέλουν του Έλληνε στην Ευρώπη. Για όλε τι άλλε δουλειέ. Να ακούσουμε το πλήρε κείμενο, το πλήρε όραμα του Αντώνη Σαμαρά. Βεβαίω δεν είμαι τη άποψη ότι οι Έλληνε πρέπει να γίνουν οικοδεσπότε τη Ευρώπη. Μπράβο! Αλλά είμαι τη άποψη ότι πρέπει οι Έλληνε να γίνουν τα καρσόνια τη Ευρώπη. Δεν υπάρχει καμιά αφιβολία ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην καλύτερη θέση μεταξύ όλων των χωρών τη Ευρωζώνη και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχο μα είναι η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη με ένα πολιτικό σχέδιο που θα ισοπεδώνει και θα εξαθλιώνει και θα φτωχοποιεί το λαό. Μπράβο! <κλησιά> διότι όλοι έχουν όραμα για την Ευρώπη και την Ευρωζώνη κυρίως και κυρίως το μέλλον της Ελλάδας μέσα σε αυτό. Ακούμε τον Έλβης το τραγούδι που έχουμε σήμερα διότι σαν σήμερα το 1935 γεννήθηκε ο Έλβης Άρον Πριν λέει στο του πέλλο του Mississippi εκεί που έχουν τώρα, όχι μείον... δεν πρέπει να έχουν πολύ μείον, προ τα πάνω για την ενότος προς τα πάνω στην Αμερική έχουν κάτι μείον 50, μείον 40, μείον 30 στο Mississippi προφανώς έχουν κάτι άλλο οπότε είπαμε να τιμήσουμε αυτόν τον βασιλιά αφού δεν τιμούμε κανένα βασιλιά και θα έπρεπε σε αυτά τα κρίσιμα να έχουμε πολλούς Βασιλής τουλάχιστον αυτών που έχουμε επίσημο εξοδιοτημένο εδώ στην Ελλάδα και βρίσκεται στην ξενιτιά και αυτός. Και έχουν μείνει εδώ οι και δίκογλου, να λένε τι ακριβώς θα γίνει το 2014 όταν του ρωτάνε οι δημοσιογράφοι. Επιμένει ή επιβεβαιώνεται αυτό που είπε προημπερών ο κύριος Στουρνάρας ότι μέσα στο 2014 θα εμφανιστούν και τα πρώτα δείγματα αύξησης του εισοδήματος των εργαζομένων. Όλες αυτές οι, οι φωνές που ακούγονται ε, είναι επιβαρυντικές και αυτό είναι το μόνο που μας απασχολεί, είναι ότι δημιουργούν ένα κλίμα mm -hmm. το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και δεν βοηθάει στην υλοποίηση των σχεδίων μας. Αυτό ήταν μοντάζ που ακούσαμε, δηλαδή τον ρωτάει Λίρι Τζίσ αν θα πάνε καλά τα πράγματα και λέει όχι δεν ανταποκρίνεται στο κλίμα και καλά η πραγματικότητα, η αλήθεια έτσι όπως εμείς τη βλέπουμε και έτσι όπως θα συμβεί. Τώρα θα ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο κύριο Κεδίκογλου απαντώντας στην ίδια ερώτηση, είναι το ψέμα του Κεδίκογλου. Επιμένει εσύ σε επιβεβαιώνεται αυτό που είπε προημπερών ο κύριος Τουρνάρα, ότι μέσα στο 2014 θα εμφανιστούν και τα πρώτα δείγματα αύξηση του εισοδήματος των... Μα, ακριβώς αυτό είναι το αναμενόμενο, Αυτό είναι ο στόχος του προγράμματός μας, αυτή, αυτή είναι η στόχευση της κυβέρνησης μέσα στο 2014, αυτή η, η βελτίωση των αριθμών που διαπιστώσαμε, ό, όχι μόνο εμείς, όλος ο κόσμος το τελευταίο διάστημα, να περάσει στην καθημερινότητα, να την οι πολίτε χειροπιαστά στην καθημερινότητά τους. Αυτό είναι ο στόχο, αυτό είναι το αναμενόμενο. Εκεί δίνουμε όλε μα τι προσπάθειες. Πρώτα έρχεται η βελτίωση των αριθμών και μετά έρχεται η βελτίωση σε καθημερινό επίπεδο. Με φυσικά πυρούνια θα πάμε, μα Αφού έχει έρθει η βελτίωση των αριθμών, θα έρθει και η βελτίωση στο καθημερινό επίπεδο, όπω λέει ο Σίμωρ και Δίκογλου. Και για να το λέει ο Σίμωρ και Δίκογλου, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Γιατί ό,τι λέει ο Κεδίκογλου είναι αποτέλεσμα γνώση και εμπειρία και διασταύρωση των γεγονότων ε, είπε για το 14 έχει μείνει λίγο πίσω γιατί ο Στουρνάρας από πέρυσι τον Μάιο είχε προβλέψει ότι και το 13 και το 13, τα πράγματα θα άλλαζαν Η κατάσταση διορθώνεται. Τα μέτρα αρχίζουν και, και αποδίδουν. Θεωρώ ότι από το δεύτερο εξάμηνο του 2013, μήνα μήνα τρίμηνο-τρίμηνο, θα βλέπουμε θετικό πρόσημο μπροστά στο, mm -hmm. στη μεταβολή mm -hmm. του εθνικού προϊόντο. Άρα και η ανεργία, με μία υστέρηση βέβαια, θα αρχίσει και αυτή να μειώνει. Περιμένετε δηλαδή ανάπτυξη από το 2013, περιμένω, περιμένω ανάπτυξη ακόμα. Περιμένω όμω θετική προσαρμογή στο εθνικό προϊόν μετά από το δεύτερο εξάμεινο. Βέβαια, λόγω τη αδράνεια το 2013 θα έχει αρνητικό πρόσημο συνολικά mm -hmm. αλλά οριακά όσο τελειώνει το 2013 θα μπαίνουμε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και το και το 2014 πιστεύω ότι θα έχει θετικό πρόσημο όλο rip, no freedom, I... και, το, και το 14 πιστεύω ότι θα έχει θετικό πρόσημο όλο τα χρυσά πιρούνια θα φάμε μαδικώς τα χρυσά πιρούνια που λέγαμε και πριν ίσχυαν για το 2014, ίσχυουν και για το 2013 Και από ό,τι φαίνεται το 2015-2016 το πολλά χρυσά πυρούνια αναμένουν τον ελληνικό λαό. Αρκεί αυτός με θυσίε που, αν χρειαστούν κι άλλε, θα είναι ικανό να πιάσει στα χέρια του τα χρυσά πυρούνια. Αυτή την ώρα στο Ζάπιο Μέγαρο γίνεται αρχίζει σιγά-σιγά, έχει πάει και ο Σαμαρά, ο Μπαρόζο. έβλεπα πριν. Η τελετή για την επίσημη ανάληψη, το κολέγιο των επιτρόπων θα συνεδριάσει και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία. Είναι η συνάδελφο εκεί, Χριστίνα Κοράη, να μα δώσει έτσι μια αρχική εικόνα, το κλίμα όπω λέμε. Λέχριστίνα. Καλημέρα. Πριν από λίγο κατέφτασαν εδώ οι επίτροποι με τον πρόεδρο τη Επιτροπή, τον κύριο Μπαρόζο. Ήρθαν α, με ειδική πτήση ε, στο Βενιζέλο. Ο πρωθυπουργό και σύσσωμα το Υπουργικό Συμβούλιο του υποδέχτηκε εδώ στο Ζάπιο. Ε, πρέπει να σα πω, παιδιά, ότι είναι δρακόντια τα μέτρα ασφαλεία για να φτάσουμε στο κέντρο τύπου. Πραγματικά, κάναμε ένα μαραθώνιο. Ε, Ο Πρωθυπουργό χαιρέτησε έναν προς έναν τους επιτρόπους και είχε και μία σύντομη συζήτηση μαζί τους έχοντας στο πλευρό του τον κύριο Βαρόζο. Πρέπει να πούμε ότι ο χώρος είναι συμβολικός. Εδώ την 1η Ιανουαρίου του 1981 είχε υπογραφεί η Συμφωνία Προσχώρησης της Ελλάδας στην τότε Ε, ε, ε, εκεί ξεκίνησαν όλα, όλα. Ναι, ναι, ναι. Εκεί ξεκίνησαν Αυτό το κτίριο Φέλο... έχει σημαδέψει τη χώρα Το Σαμαρά, τα Ζάπιο 1, 2, 3, 4 Καλά, ειδικά τα τελευθύντα Τον συνοδεύουν Τα θυμίστηκε και το ΠΑΣΟΚ Στην μας. πρόσφατη ανακοίνωση του ε, Για το 25 ευρώ ναι. Και έτσι τον πήρε πίσω mm. Είναι καλά τα Ζάπια λοιπόν Τα Ζάπια και, και το Πασόκ κυρίω Και το ΠΑΣΟΚ να τα πούμε όλα Και πέρα, πέρα και το Τώρα έχουν και άλλη πρόκληση να αλλάξουν και το επίδομα θέρμανση. Αφού κάνει τα χαρτίρια ο Σαμαρά να το προσπαθήσουν και αυτό. Πρέπει να έχει ο Σαμαράς ένα κόμμα να στηρίζεται. Ε, και επειδή αργό πεθαίνει, <συσχεσί> κάνει ό,τι μπορεί στην εντατική να το στηρίξει για κάνα πεντάμηνο, εξάμηνο. Πόσο Καλά, ακόμα. Δεν θέλω βέβαια να σου πω ότι γίνεται μέσα στη Νέα Δημοκρατία και του βουλευτέ που, που λένε ότι ο Πρωθυπουργό κάνει τα χαρτίρια στον Πασόκ ενώ σε εμά δεν κάνει τίποτα. Δηλαδή θα το ειστερίσουν οι ξένοι και θα του φύγουν οι δικοί τους στο τέλος Να γίνουν Πασόκ Ποια η διαφορά δεν υπάρχει διαφορά Καλή πρόταση Να την ακούσουν παρακαλώ Ή να γίνουν όλοι ένα να τελειώνουμε Να ξέρουμε και εμείς με ποιου έχουμε να κάνουμε Ποιοι σώζουν τον τόπο Παρόλα αυτά θέλω να σας πω Ότι είναι απολύτως λητή η συγκεκριμένη προεδρία Γιατί δημοσιογραφικά έχω καλύψει 2-3 μέχρι τώρα Αυτή είναι η τρίτη αν καλά. Είναι εξαιρετικά λιτή. Επισήμως αυτή είναι η πέμπτη. Λίγο πριν μας, α, μας απομονώσουν στο κέντρο τύπου που είχα μια ευκαιρία και έχω ανεβάσει και στο ελληνικό αρκετέ φωτογραφίες που παίρνουν οι χώροι δεν φαίνεται πουθενά ότι αυτό το Ζάπιο εδώ στο Ζάπιο γιορτάζεται η ελληνική προεδρία. Γιατί για την κυβέρνηση ποτίθεται είναι μια γιορτή. Ναι. Λοιπόν, ακόμη και η έστοσα όπου θα γίνει το γεύμα εργασίας είναι λευκές ρωτώντε, δεν έχουν ούτε κάνουν λουλούδια ναι. δηλαδή θα κόστιζαν κάτι τα λουλούδια και έχουν κρεμάσει πάνω από στην οροφή τέσσερα-πέντε καράβια Τα οποία είναι έξερε, σαν αυτά τα παιδικά που κάναμε ναι. από την εφημερίδα. Λιτά, λιτά, λιτά, Πολύ λιτά. Να σου πω, Βάζει, βέβαια, έχω πρόταση. πρόταση εγώ να σου πω Για κάτι. Με. Αν θέλανε κάτι πιο χλιδάτο, θα μπορούσαν να πάνε στο πάρτι των Πυρήνων τη Φωτιά. Στον κορυδαλό. Τους φωτός, δεν θα έβλαπτε, ναι, όχι, όχι. Στον κοριδαλό γίνονται καλύτερα πάρτι πάντω. Μπορείτε να καλέσετε εκεί μετά από τα παιδιά. Αν θέλανε επίση στο ζάπιο να διακοσμίσουν τι αίθουσε, θα μπορούσαν να βάλουν. Κάτι από το 1 εκατομμύριο λουκέτα, μερικοί έτσι εκτεθειμένα. Α, μερικοί άνεργοι από το 1,5 εκατομμύριο, τα χαράτσια, οι λογαριασμοί τη ΔΕΗ, τα κλειστά νοσοκομεία, τα σχολεία, όσοι είναι σε διαθεσιμότητα, σε κινητικότητα. Υπήρχαν ιδέε, θέλω να πω, πολύ φτηνέ. Δεν τι επέλεξαν, επέλεξαν, επέλεξαν. Πολύ φτηνέ ιδέε. Ελπίζω, βέβαια, κατά τη διάρκεια τη Προεδρία, κάποιε από αυτέ τι ιδέε να τι και στο επίσημο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωση, γιατί μέσα στις προτεραιότητες είναι παραδείγματο χάρη η απασχόληση και η συνοχή η ναι. οποία δεν αφορά μόνο τους Ευρωπαίους αλλά αφορά πολύ περισσότερο τους Έλληνες μετά από τον Γολγοφά των Μνημονίων ε, υπάρχουν έξι δις τα οποία υποτίθεται προορίζονται για την ανεργία των νέων για το διάστημα 2014-2020 και έχει αρχίσει τη συζήτηση πρώτα από τους φοσιαλιστές, από τον κύριο Σούλτς και στη συνέχεια βέβαια και από την ελληνική κυβέρνηση να υπάρξει ένα πρόγραμμα εμπροστοβαρές διότι ναι, όπως ναι. είχε πει ο Σούλτς την προηγούμενη φορά που ήρθε εδώ στην Αθήνα ε, εάν είναι να τα πάρουν το 2020 οι τότε δεν θα είναι πια νέοι. Ναι. Ναι. Άρα είναι ένα στόχο τη ελληνική προεδρεία αυτά τα έξοδα. Να σε ρωτήσω κάτι. Και και άλλοι. Ε, τι αναμένετε τώρα εκεί, σαν τελετήριο. Να θα... σα πω το επίσημο πρόγραμμα. Έτσι, γρήγορο. Ναι. Γρήγορα. Ναι, ναι. Α, γένουν, τώρα υπάρχει το γεύμα, ξεκίνησε το γεύμα εργασία. Το λιτό, ναι. Όλοι το λιτό. Αυτό στι ρωτώντε μου, όπω είπαμε, <laughs> στι λευκέ ρωτώντε. Στη συνέχεια, Πέντε και 4. Θα υπάρξουν κοινέ δηλώσει Σαμαρά Παρόζο. Αργοπορημένο θα φτάσει στην Αθήνα ο, ο Χέρμαν Βαν Ρομπάι, ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον οποίο εδώ θα περιμένει στο Ζάμπιο ο κύριο Σαμαρά για να έχει συνάντηση και μαζί του. Είναι ένας ε, ένα ηγέτη αυτός με πολύ. Ναι, ο Βαν Ρομπάι, πολύ πίση, πίση, πολύ, πίση. Ναι, όχι και μπίζει <laughs> και λύνει και θέματα και φαίνεται ότι κρατάει <laughs> την Ευρώπη. Ναι ε, δηλαδή που λέω, θα στο τέλος, καλύτερη θα παραδουλεύτρα η Μέρκελ δεν θα βρίσκεται. Όχι είτε. εγώ εδώ η ελληνοφρένεια <laughs> Η Ελληνοφρένια, προσωπικό εντάξει ας το κάνουμε καλύτερο <laughs> Καλά το θέτεις, πειρετικό προσωπικό είμαστε ε, Όχι job. είμαστε, ε, το όλοι αυτοί είμαστε. που είναι εκεί <laughs> σήμερα ναι. Ναι. Δεν μπορεί να έρθει άλλη με τι πατερίτσες και έστειλε τους δεύτερους Ε, Μάλιστα. Δικούς. Οπότε να, δεν υπάρχει ναι. κάτι άλλο τώρα, το γεύμα και το λιτό. Ναι, έχουμε ακριβώ. Αυτό έχει ξανά δηλώσει στι 5 και 4 ε, οι δηλώσει Μπαρόζο στα Μαρά. Η είδηση είναι ότι δεν έχει πάει ο Τσίπρα εκεί. Έτσι μια είδηση θα μπορούσε Βέβαια, να εξολογηθεί σημαντική. Έχει, δεν έχει έρθει. Ο Όχι ότι διαφωνεί με την Ευρώπη, διαφωνεί με το σοου και τα υπόλοιπα. Ε, ε, ναι, διαφωνεί με το σοου και διαφωνεί και με τι προτεραιότητε του Τη Ελληνική Προεδρία. Σωστό, μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Τα υπόλοιπα στο μαγαζί 35-34 λεπτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά το, αυτό το κλίμα από το ζάπιο μέγαρο, δόξε και τιμέ. Στην Ελλάδα που πασχίζει να αποδείξει ότι δεν είναι αυτό που ξέρουμε όλοι, αλλά ότι είναι κάτι διαφορετικό. Πώ πιάνονται τώρα οι στόχοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση, των μνημονίων, τη Ευρωζώνη και όλα τα υπόλοιπα, μα το απαντά ο Κυριάκο Μιτζωτάκη. Λοιπόν, είμαστε στη φάση που το γυρνάμε το παιχνίδι. Είχε γράψει ένα εύστοχο ένας, νομίζω ότι ήταν ο, ένας συνάδελφος δημοσιογράφος, νομίζω ο Πάνος ο Αμοιράς, στον ελεύθερο τύπο που έπρεπε το έγραψε, ότι με όρους ταυλιού ναι, το σώσαμε, το σώσαμε την παρτίδα, τώρα πρέπει να την κερδίσουμε. Με όρους ταυλιού. Ναι. Σώσαμε την παρτίδα, τώρα πρέπει να την κερδίσουμε. Ο κ. Καραμπαλή έπαιζε ποδόσφαιρο. Ο κ. Παπανοδρέο εμφανίζεται με ποδήλατο. Κάτι πρέπει να κάνετε κι έκανα. Τι να κάνω δηλαδή, Ιστιοπλοεία, δεν Τι πρέπει να κάνω. Μέχρι να χάσετε τα κιλά, σούμω. Αυτό μισό λεπτό γιατί ξέρετε, μπορεί να εκλειφθεί ω πολεμική τέχνη. Θα κάνω κάτι πιο ήπιο. Θα κάνω κάτι πιο ήπιο. Κάτι, κάτι σε σκάκι τάφλι. Βεβαίω δεν ήταν ο Κυριάκο Μητσοτάκη, ήταν ο Σίμο και Δίκο Η Ρωσιλία, να πούμε το Σίμο Κυριάκο και τον Κυριάκο Σίμο, είναι δύο διαφορετικέ προσωπικότητε που θα γράψουν ε, ε, έχουν να γράψουν πολλά ιστορικοί για αυτού στο παρόν και στο μέλλον. Ήταν ο Σίμο και Δίκο ο οποίο μα αποκάλυψε με ποιου όρου ακριβώ όζω την παρτίδα. Όχι ακόμη η Πατρίδα, η Παρτίδα με όρου ταυλιού. Έτσι αντιλαμβάνεται όλα αυτά που κάνει. Κολλήσαμε και το Βενιζέλο δίπλα, που και αυτό θέλει σε κάτι έτσι σοβαρό να αναδειχθεί και να αναδείξει τις, τα ταλέντα του και τι ικανότητές του. Ε, το θέμα με τον. θα τον ξαναβρούμε τον Σιμοκεδίκο Γλουμ, με το τάβλι στην πορεία, γιατί έχει σημασία τι αριέ ρίχνει και πώ αφού με τέτοιου όρου αντιμετωπίζονται τα θέματα. Το θέμα του Χριστόδου Λουξιρού είναι γνωστό από και το State Department έχει θέμα. Το αστείο τη όλη υπόθεση είναι ότι. Πήγε στο ρεβεγιόν των Χριστουγέννων Ήταν στο κελί αλλά είχε να πάει σε ρεβεγιόν Οι πυρίνες δίπλα έκαναν ρεβεγιόν χριστουγεννιάτικο Παντού στην Ελλάδα Έτσι λοιπόν ντύθηκε Παρφουμαρίστηκε όπως λέμε Πήγε εκεί, πέρασε πολύ ωραία Και μετά έφυγε γιατί είχε να πάει και με τα αδέρφια του Να φάει άλλο τραπέζι Όπως συμβαίνει σε όλες τις οικογένειε και σε όλους τους ανθρώπους Αυτέ τι μέρε των Χριστουγέννων, κανένα σατυρικό συγγραφέα δεν θα μπορούσε να προβλέψει όλα αυτά που γίνονται. Με πολύ μεγάλη επιτυχία τα κάνει η ελληνική διοίκηση, οι ελληνικέ κυβερνήσει και κυρίω η ελληνική αντίληψη. Χτε βράδυ το θέμα αυτό απασχόλησε τα δελτία ειδήσεων, λογικό. Ήταν η τρέμη, ήταν ο Πρετεντέρη. Κάποια στιγμή δείχνουν κάτι πλάνα. Πολύ παλιά θα τα θυμόσαστε, την παλιότερη, που τα βλέπαμε και στην αρχική σύλληψη τη 17η, που είναι ο Χριστόδουλο Ξηρό ο οποίο έπαιζε και μουσικά όργανα, παίζει ένα μπαγκλαμά και είναι μπροστά μια τραγουδίστρια, περπατάνε σε κάποιους δρόμους, είναι πολύ παλιό βίντεο, το βλέπαμε και το 2002 όταν έγιναν οι συλλήψεις και για, για κάνα δύο χρόνια και παίζει τον μπαγκλαμά. Η Τρέμι το είδα αυτό, αλλά νόμιζε ότι δεν είναι από τότε, δεν πηγιονούς είναι και πολύ νέα άλλωστε, δεν τα έχει προλάβει εκείνα τα γεγονότα και έκανε το σχετικό σχόλιο πάνω στην αγανάκτηση την ιερή του Γιάννη Περ Το τρίτο είναι ότι όπω φαίνεται οι συνεχιζόμενε άδειε του Χριστόδουλου, επαναλαμβάνω, 7 άδειε μέσα σε 17 μήνε ή 16 μήνε είναι εντυπωσιακό. Στο στρατό δεν θυμάμαι να είχα πάρει 17 μήνε 7 άδειε. Δεν παίρνουν οι στρατιώτε. Και έπαιρνε ο Ισοβήκο. αυτό άδειες. που βλέπουμε τώρα, Γιάννη, είναι το μπαγλαμαδάκι που παίζει μέσα στην τρελή χαρά ο Ξηρό, γιατί του είχε δοθεί άδεια να πάει και στην ε, ε, γενέτηρά του και να μετάσχει στο τοπικό παριγύριο. Αυτό, κοίτα χαρά και, και ενθουσιασμό. Όλα αυτά συγκροτούσαν την βάσιμη υποψία ότι κάτι ετοιμάζεται στον χώρο τη τρομοκρατία. Μηγήκε και το συμπέρασμα. Ε, η χαρά του Χριστόδηλου Ξηρού, όπω την είδε, η τρέμη και δεν τη άρεσε καθόλου, είναι καμιά κουσαριά χρόνια πριν. Καμία σχέση. Όταν κανεί δεν τον ήξερε, ή τον ήξεραν μόνο όσοι τον απολάμβαναν ω οργανοπαίχτη εκεί στου δρόμου να πηγαίνει με την τραγουδίστρια και να χαρίζει κέφι. Στου περαστικού και στου διαβαταραίου. Είναι μέρα Ευρώπη και σήμερα. Κάθε μέρα άλλωστε στην Ελλάδα. Εμεί τη γιορτάζουμε εδώ την Ευρώπη και τα επιτεύγματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ευρωζώνη. Όσο κανένα άλλο λαό και με τη δική μα συμμετοχή. Ε, σε αυτό το τελευταίο θα μείνουμε, γιατί ο Πρωθυπουργό Αντώνης Σαμαράς Μας το επισημαίνει. Η Ελλάδα άντεξε. Η δημοκρατία μα άντεξε και αντέχει. Πώ έγινε αυτό. Εσεί το πετύχατε. Εσεί το πετύχατε. Εσεί το πετύχατε. Εσεί το πετύχατε. Εσεί το πετύχατε. Αχ, <συμπ> αυτό είναι μαρτύρο. Πια! Θέλω λοιπόν να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλου σα. Γιατί ήταν οι σας σα εσείς Εσεί το πετύχατε. Εσεί το πετύχατε. Εσεί το πετύχατε. Εσεί το πετύχατε. Και ήταν η δική σα οριμότητα που επέτρεψε στη δημοκρατία μας να αντέξει. Εσεί το πετύχατε. Εσεί το πετύχατε. Εσεί το πετύχατε. <συμπ> Αυτή η αξιοθαύμαστη οリモτίτα του ελληνικού λαού πλησιάζει η ώρα να ανταμισθεί πατσας πατσας ιλοκομένος η ironia δεν έχει όρια του σαμαρά απέναντι στον ελληνικό λαό Εδώ είναι ελινόφρενα πάντος όπως κάθε μέρα 211 208 200 mail στελνετε το τηλέφωνο ήταν αυτό mail στη διεύθυνση studio papaykirialfm.gr και++){}στελνέτε να στείλετε σε mesgrafilkelonotominmato apostolisto 54120 pranidis ρυθμίζω τον ήχο και με το σήμα που ξέρει να παίζει τη χώρα καλάκι την να σόζη την παρτίδα και μάλλον όχι την πατρίδα πάμε στις πρώτες διευθμίσεις Λοιπόν, είμαστε στη φάση που το γυρνάμε το παιχνίδι Πονορείς στρόθικες επάσυχο τραπέζι. Με όλους τα βιβλία, σώσαμε, σώσαμε, σώσαμε την παρτίδα. Τώρα πρέπει να δικαιωθούμε. Πάλι δότια ήφερα. Εγώ νομίζω ότι αν μπορέσουμε να συνεννοιηθούμε, θα δούμε ότι όλοι μας νουσίαχουμε τα ίδια όνειρα. <συνήθεια> <συνήθεια> <συνήθεια> πρέπει οι Έλληνες να γίνουν τα γαρσόνια της Ευρώπης. Με όρους τα βιβλία. Ναι. More, Θα δούμε ότι όλοι μα στην ουσία έχουμε τα ίδια όνειρα. Πάλι τότε αλεύθερα. Πρέπει οι Έλληνες να γίνουν τα γαρσόνια της Ευρώπης. Ακάκιε, καφέ! Έφτασε! Έφτασε! Η είδου του έχει συνεχώς αναμετάδοση από το Ζάπιο, η δημοσιαίτη τηλεόραση και έχει από κάτω ένα σουπεράκι το τίτλο έτσι να υποδηλώνει το τι ακριβώς βλέπουμε και λέει με περισσή ειρωνία, η Ελλάδα στο τιμόνι της Ευρώπης. Αν ισχύει αυτό, ξέρετε όλοι, καταλαβαίνει ο καθένα πώ μπορεί να ισχύει, με ποιο τρόπο ισχύει. Μα δουλεύουν όλοι, ακόμη και οι Δουτού και οι Ευρωπαίοι κυρίω, που ήρθαν εδώ να ευχηθούν και να αναγνωρίσουν την Ελλάδα, την Ελλάδα όπω την ξέρουμε το 2014, ότι μπορεί να ηγηθεί τη Ευρώπη, ενώ όλοι ξέρουν ότι ακόμη και σαν άλλοι από το κρεβάτι του πόνου, είναι κάτι παραπάνω από ηγέτιδα και δύναμη και προσωπικότητα τη Ευρώπη. Καταργήθηκε το 25 ευρώ, θα πάει στα τσιγάρα, το έχετε μάθει και θα στεναχωρηθούν πολύ. Αυτή. Οι πολίτε που είχε εντοπίσει ο Σκάι, η κάμερα του ΣΚΑΙ και του ακούσαμε χθε, θα του ακούσουμε και τώρα που χαιρόντουσαν πάρα πολύ που υπάρχει το 25 ευρώ. Πρέπει αυτή τη στιγμή ο κόσμο να πληρώνει να πηγαίνει στα, στα νοσοκομεία έτσι, για το ψιλοπίδουμα. Μπράβο! Με δεδομένο ότι πάει κάποιο σπάνια και νοσηλεύεται μέσα, δεν το βλέπω και άκερο. Μπράβο. Μπράβο! δεν είναι κακό το 25 ευρώ για να νοσηλευτώ εδώ. 5 μέρε, 3 μέρε, 20 μέρε και εδώ 25 ευρώ νομίζω ότι είναι καλό. Μπράβο! Σε μεγάλη στεναχώρια θα έχουν πέσει τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι χαιρόντουσαν πάρα πολύ με το 25 ευρώ, Θέλουν να δώσουν από την τσέπη του όταν πήγαιναν στο νοσοκομείο. Δυστυχώ το Πασόκ, δεν ξέρω, η Νέα Δημοκρατία, ο Σαμαρά για να εξυπηρετήσει συμφέροντα μικροκομματικά, μπα και ξαναβγεί που δεν υπάρχει περίπτωση τις εκλογέ που θα γίνουν πολύ σύντομα. Έκανε τη χάρη στο Βενιζέλο για να δείξει ότι και αυτό έχει οντότητα πολιτική. Θα στεναχωρηθούν πάρα πολλοί άνθρωποι, το αναγνωρίζουν και κάποιοι το λαό που ακολουθεί. Μαγιανής. Έλα. Χρόνια πολλά, ρε. τι γίνεται ρε. Έλα ρε παιδί μου. Τι κάνεις, όλα καλά. Ναι. Αυτούς εκεί στις δημοσκοπήσεις, αυτός που είπε να μην πηγαίνουν στο νοσοκομείο για ψιλοπίδημα. Πρέπει αυτή τη στιγμή ο κόσμος να πληρώνει να πηγαίνει στα, για τα, στα νοσοκομεία έτσι για το ψιλοπίδημα. Πήγαινε τον άλλο πάρα, το ρίξω να Για να πάει από το δικό μου το πλήγμα να μη στο νοσοκομείο. όλε πε να πούμε. Μάθαν όλοι τώρα οι πτωρνέ. Πληρώσαν τα νοσοκομεία, οι μας οι πατεράδε μας με το αίμα μας Για να αυτέ κουβάλε τώρα μα βάλουν και χαρά και νοσοκομεία, οι κοπριέ. από εκεί τώρα, κακιά χρονιά να έχουν και του πιάσει του τι να πω. Δεν συζητάω. με Αυτή είναι η πολιτική. Εμπρός. Παρακαλώ. Το Γιακουμάτο όταν τον ακούει η κόρη του αναρωτιέται πως είναι η πολιτική που αναρωτιότανε για το Λιάπι. Όχι. Δεν ξέρω. Ή έχεις συνειδηθείς να ακούει τον παπά της γι' αυτό. πρώτα για το Λιάπι. Έτσι είναι η πολιτική η πατερούλη. Γιατί μα του βγάλετε αυτού του ηλίθιου που λένε ότι το 25 ευρώ είναι καλό, Δεν είναι κακό το 25 ευρώ για να νοσηλευτώ εδώ. Πέντε μέρε, τρει μέρε, 20 μέρε και εδώ σε 25 ευρώ νομίζω ότι είναι καλό. Έλεγε, ρε, όπω το Δεν μα πάνε... Μα είναι καλό το 25 ευρώ. Δεν μα πάνε ο, ο καραγκιόδο Γεωργιάδη που βγαίνει κάθε βδομάδα. Για να δείτε ότι υπάρχουν κι άλλοι καραγκιόδε. Ο Γεωργιάδη δεν βγαίνει μόνο του. Ναι, αυτό το ξέρουμε. Mm. Να σου πω, Μήπω να ανοίξουμε σχολεί με εκείνα τα κονσερβοκουτιά. Γιατί εγώ προχτέ. Μίλησα με. Τι μίλησα, δηλαδή. Σκυλοβριστήκαμε με έναν κατώγερο. Ο οποίο μου έλεγε ότι δεν είναι έγκλημα να ξαναψηφίσει Πασόκ. Και του λέω, Άνθρωπε, μου είσαι καλά. Οι άνθρωποι είναι κατεπαγγελματίε. Κατεπαγγελματίε. Α, μισό λεπτό, δεν έθεσαι. κατάλαβα. Είναι έγκλημα, δηλαδή. Βεβαίω και έγκλημα. Αυτό υπονοεί, ότι είναι έγκλημα. Ναι. Γιατί είναι έγκλημα. Γιατί. Με η άνθρωποι... το Πασόκ δεν ζήσαμε <κλή> καλέ ημέρε. Με το Πασόκ Όχι. θα ξαναζήσουμε. Όχι. Βέβαια άνθρωποι... το Πασόκ εκπροσωπεί ε, πέντε σπίτια και τίποτα παραπάνω. Με το Πασόκ θα ξαναζήσουμε. Συγγνώμη, συγγνώμη Παπαστόλ μου καταρχά δεν ζήσαμε καλές μέρες Να ξεκινήσουμε από εκεί Δεν ζήσαμε ποτέ καλές μέρες Δηλαδή εγώ Α, Όχι, εμείς ζήσαμε Όχι Εσείς δεν φάγατε ψωμί με τον Ανδρέα Εγώ είμαι 29 χρονών αε, 29 χρονών Στα 29 που είσαι σημαίνει ότι έχεις μεγαλώσει με Πασόκ μόνο Ναι, αλλά δεν μου άρεσε ποτέ. Δεν σ' άρεσε, δεν είχε γούστο Όχι, μια χαρά γούστο έχω είχες. Όμως δεν μπορεί να μας κυβερνάει ένα κόμμα το οποίο είναι κατ' επάγγελμα, το ξαναλέω, κατ' επάγγελμα κλέφτες και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι και μια χαρά. Όχι αποστολή δεν γίνεται. Ναι, μ' ακούτε. Ναι, ναι. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Τα τέλη κυκλοφορία που δεν έχουν κυρωθεί θα πάρουν καμιά άλλη παράταση. Καμιά... Πόση άλλη παράταση θα πάρει. 7 πήγε ο μήνα. 7 ο μήνας, ναι, αλλά ήταν και η αργία στη μέση. Ε, ήταν και η αργία, αλλά η παράταση είχε δοθεί μέχρι τις 3 του μήνα. Μέχρι... Δεν σε κόβω, προς τη μάξη, σε βλέπω. Ή να σου πω την αλήθεια. Ναι. Μην ασχοληθεί. Καθόλου, ε. Θα σε τέλη Όχι. Δεν τα τις καλές που το Θα τα τώρα. να Έλα, Αποστολή. Έλα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ναι. Έλα, θέλω να σου πω κάτι. Ε, πε το, δεν το λε. Ε? Πε το, παιδί μου, αυτό που θε να πει. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο, πώ θα συνοηθούμε. Μίκριτο 14 και δεν άλλαξε τίποτα. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι ήρθε η ανάπτυξη. Όλα τα άλλα ίδια, έλεο. Έλα. Κάνε πάλι. Πολλέ μίζε ακούω τώρα τελευταία. Ναι, γιατί πολλέ μίζε υπάρχουν, για αυτό τι ακού. Μια μίζα την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα. Από το Υπουργείο Αμήνη έχει περάσει ένα που δεν έχει πάρει κάτι. Μόνο το κτίριο έχει μείνει, από ό,τι κατάλαβα. Αυτά τα εξοπλιστικά και κάτι τάγκς, κάτι ρέο, κάτι τέτοια που υπάρχουν εκεί μέσα Είμαι σίγουρος ότι είναι κούφια Μόνο το απ' έξω υπάρχει το βιτρινέ Έχουν πάρει και τα μέσα από τα τάγκς Το τρίτο είναι ότι όπως φαίνεται Οι συνεχιζόμενες άδειες του Χριστόδουλου Επαναλαμβάνω 7 άδειες μέσα σε 17 μήνες ή 16 μήνες Είναι εντυπωσιακό Στο στρατό δεν θυμάμαι να είχα πάρει 17 μήνες 7 άδειες δεν παίρνουν οι στρατιώτες και έπαιρνε ο ισοβίτης τώρα, Αυτό που βλέπουμε τώρα Γιάννη είναι το μπαγλαμαδάκι που παίζει μέσα στην τρελή χαρά ο ξηρό, γιατί του είχε δοθεί άδεια να πάει και στην ε, γενέτηρά του και να μετάσχει στο τοπικό πανηγύρι Αυτό κοίτα χαρά και, και Όλα αυτά συγκροτούσαν την βάσιμη υποψία ότι κάτι ετοιμάζεται στον χώρο τη τρομοκρατίας Το βίντεο αυτό με τον Χριστόδυλο Ξηρό το έχετε δει όλοι παλιότεροι είναι το επίσημο βίντεο κλιπ της Ιρίνης Λεγάκη Κονιτοπούλου για την πρόθεση του τραγουδιού της από το 1991 λέει ένα Ακροατής δεν θυμάμαι το έτος αλλά σίγουρα είναι πολύ παλιό. Η κυρία Τρέμ η οποία κάθε βράδυ αξιολογεί ειδήσει είδε τον Χριστόδυλο Ξηρό σε αυτό το βίντεο κλιπ και θεώρησε ότι είναι Από κάποια άδεια από τι προηγούμενε, και μάλιστα αυτό το έκανε και σχόλιο και με οργή, και έβγαλε και συμπέρασμα. Είναι από αυτά τα σχόλια που βγάζουν αυτομάτω και το συμπέρασμα. Έτσι λοιπόν, γίνεται η αξιολόγηση των ειδήσεων με σοβαρότητα και κυρίω σύνεση. Και καταλαβαίνει και τη βλέπει και μπορεί να έχει και αίσθηση του τι ακριβώ συμβαίνει. Αυτά τα σατυρικά συμβαίνουν στα δελτία ειδήσεων το βράδυ και μετά ερχόμαστε εμεί καθυστερημένοι μια ώρα αργότερα να πούμε τι ακριβώ και πώ να περιγράψει όλα αυτά που συμβαίνουν. Παράδειγμα. Καταργήθηκε το 25 ευρώ. Έχει γίνει εδώ και 6 μήνες ένα μεγάλο σοου από τον Άδωνη για το 25 ευρώ. Θα θυμηθούμε κάποιε καλέ στιγμές πώ ξεκίνησαν όλα. Όταν μα έλεγε ότι μπορεί και να μην ισχύσει το 25 ευρώ και μάλλον δεν θα ισχύσει το 25 ευρώ γιατί πάνε καλά τα πράγματα στην οικονομία. Τώρα μια άλλη ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε αύξηση του, του εισιτηρίου στα δημόσια νοσοκομεία. Δεν εξετάζεται αυτό το ενδεχόμενο. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Γιατί ξέρετε κι εσεί. Έχετε διαβάσει το μνημόνιο, αλλά έχετε έναν εδώ πέρα που έχει βγάλει τα μάτια του να διαβάζει το μνημόνιο καθένα. Είμαστε λάδι. δύο εδώ στην εκπομπή. Ταυτόχρονα, σίγουρα. 25 ευρώ εισιτήριο από 1η-1η πρώτη, πρώτη, πρώτη για όλου. Θα το υπογράψετε, γιατί μένει να, να, να περάσει με υπουργική απόφαση. Είναι μνημονιακή όπως, υποχρέωση. Όπω ξέρετε, και 1 διαβάσει... ευρώ ανασυνταγή όταν πηγαίνει στο φαρμακείο. Όπω ξέρετε, όπως ξέρετε uh -huh. α, επειδή έχετε διαβάσει και εσεί το μνημόνιο, όπω και εγώ, οι επόμενε δράσει. Είναι, mm -hmm. πάντα είναι, λέω, είναι πάντα υποδιαπραγμάτευση. Αφού η ψήφα είναι του κράτου. Λέω, οι επόμενε δράσει είναι πάντα υποδιαπραγμάτευση. Παρέμετω χάρη, νόμο του κράτου ήταν η δυναμική τιμολόγηση των αλλά δεν την έχουμε κάνει. Λέω ένα παράδειγμα. Mm -hmm. Τι θα πει αυτό, Θα πει ότι όταν έρχεται εδώ πέρα η Τρόικα και πολύ πριν έρθουμε τι που κάνουμε, εμεί επιλέγουμε ποια θέλουμε να επαναδιαπραγματευτούμε και πού θέλουμε να πείσουμε την Τρόικα ότι αυτό το μέτρο δεν μπορεί να αποδώσει. Και πού όχι. Για να απαντήσω λοιπόν, αγαπητέ Τίνο, στο ερώτημά σου. Εάν επιτύχουμε του οικονομικού μα στόχου, τότε αυτό το μέτρο δεν χρειάζεται να ελοπιθεί. Άρα Εάν δεν με Αν αποτύχουμε του οικονομικού μα στόχου, μιλάει τα δημόσια νοσοκομεία, τότε αυτό πρέπει να ελοπιθεί. Αυτά τα έλεγε τον Αύγουστο. Και είχε πει: Αν αποτύχουμε, θα το βάλουμε. Αν επιτύχουμε, δεν θα το βάλουμε. Και άφησε να νοηθεί ότι θα επιτύχουμε. Άρα δεν θα χρειαστεί να το βάλουμε. Σου λέω όμω τώρα, πρώτον, mm -hmm. ότι όσον αφορά το τρέχον έτο 2013. Όχι μόνο επιτυχάνουμε του προπολογισμού, αλλά είμαστε και καλύτερα από το στόχο. Ενώ ο στόχο έλεγε 1,9 δισεκατομμύρια, θα είμαστε λίγο πάνω από το 1,8 στο κλείσιμο του έτου, άρα είμαστε 100 εκατομμύρια παρακάτω. Και δεύτερον, άρα πάμε καλά, αυτό θέλω να πω. Και δεύτερον, ότι με τι συγχωνέ που κάνουμε τώρα και τι μεταρρυθμίσει στην υγεία, μειώνουμε έτσι περαιτέρω το κόστος τη υγεία, εξοικονομούμε δηλαδή πόρου. Και άρα μπορούμε να αποφύγουμε αυτό το μέτρο, εάν κάνουμε τη δουλειά μα, επαναλαμβάνω. Τελικά το μέτρο, αυτά τα έλεγε τον Αύγουστο που μας πέρασε, το μέτρο το βάλανε. Ασχέτως αν το βγάλανε χθε για άλλους λόγους. Το μέτρο το βάλαν, άρα σύμφωνα με τη συλλογιστική δεν τα πήγανε καλά, δεν κάνανε καλά τη δουλειά τους, γι' αυτό αναγκάστηκαν να βάλουν το μέτρο. Δεν δεσμεύεστε ότι το 25 δεν θα, δε θα γίνει. Ε, νομίζω που είναι πάρα πολύ σαφή. Η πολιτική μας κατεύθυνση και η πολιτική μας βούληση είναι να μην αυξηθεί. Αυτό ακριβώς. ήταν η πολιτική κατεύθυνση. Δύο-τρει μέρες μετά από αυτή την εμφάνιση βγαίνει εδώ στο Μάνων Εγώ εξήγησα κύριο Σιωμόπουλο, το βίντεο είναι στην διάθεσή του mm -hmm. Γιατί η παρούσα πολιτική, δηλαδή εμεί, είμαστε αυτό το μέτρο και με βάση ποια ε, να το ανατρέψουμε. Mm -hmm. Με επιχείρημα, βίντεο, την καλή πορεία του στα δημόσια νοσοκομεία και άρα, την των Έτσι λοιπόν. Και καλά δεν πήγαν τα πράγματα και το μέτρο το εφαρμόσανε. Ασχέτω με όλα αυτά που συνέβησαν χτε για άλλου λόγου, γιατί παίξανε και τα πολιτικά παιχνίδια, και βέβαια η πιθανότητα να εισπράξουν περισσότερα από τα τσιγάρα, γιατί θα είναι μεγαλύτερο το ποσό. Έβγαινε όμω συνεχώ και μιλούσε για το 25 ευρώ, και κάποια στιγμή αποκάλυψε ο Άδωνης ότι δεν ήταν διαταγή εντολή τη Ευρώπη, την οποία τιμούμε και προεδρεύουμε σήμερα επισήμω, αλλά ήταν πρόταση τη ελληνική κυβέρνηση. Τα ίδια που έλεγα τότε, τα ίδια λέω και τώρα. Το μέτρο των 25 ευρώ στην εισαγωγή και όχι ως εισιτήριο στα νοσοκομεία Το εισιτήριο παραμένει 5 ευρώ Είναι όπως ε, απεδείχθη στην πορεία της διαπραγμάτευσης Ένα μέτρο το οποίο έχει προταθεί από την ελληνική κυβέρνηση και όχι από την Τρόικα Η Τρόικα δεν έχει καμία σχέση με αυτό το μέτρο Και πρέπει να μάθουμε, επιτέλους αυτή τη χώρα, να μην ρίχνουμε μονίμως τις ευθύνες μας σε άλλους Καλό ήταν και αυτό, σαν ε, χρηστική πληροφορία, να ξέρουμε ποιο ακριβώ είχε την ιδέα. Δεν μα τα επιβάλλουν αυτά οι ξένοι. Εμεί τα έχουμε ω ιδέε, βεβαίω. Εμεί το βγάλαμε στην πορεία, ω Ελλάδα εννοώ. Και μια τελευταία δήλωση από τι πολύ ωραίε που έχουμε για το 25 ευρώ, το οποίο δεν θα εφαρμοζόταν, δεν ήθελε να το εφαρμόσει. Τελικά το εφάρμοσε, αν και είχε πει δεν θα το εφάρμοζαν να πήγαιναν καλά τα πράγματα. Εφαρμόστηκε, άρα τα πράγματα δεν πήγαιναν μάλλον καλά, το ξαναπήραν πίσω ένας κυκαιώνας, ένας ωραίος λαβύρινθος, τι ακριβώς θα ήταν, αν εφαρμοζόταν και μέχρι χτες ήταν, το 25 ευρώ. Τι άλλαξε από τις 14 Αυγούστου που λέγατε στο Real FM, ότι δεν θα το δεχθείτε αυτό. Τι άλλαξε. Άλλαξε ότι βλέποντας το κόστος των ανασφαλίστων και δεχόμενες συμβουλές για το πώς μπορούμε να καλύψουμε αυτό το κόστος, Đρόικα. θεωρήσαμε ότι αυτό το ποσό... Μπορεί να αποτελεί έναν κουμπαρά για να καλύψουμε αυτό το δίκτυο στα στάσαμε. Αυτά τα για... ξέρατε στι 14 Αυγούστου. Και, και μήνυμα Κροατή, έτσι, για το τέλο, χρόνια πολλά κτλ. Θέλω να σου διηγηθώ, μου λέει το εξή, γιατί θέλω να βγει η οργή από μέσα μου. Άλλο ένα που έχει οργή και θέλει να βγει. Είχα επιστροφή φόρουμ, να τα, 190 ευρώ. Ο φάκελο με το καθαριστικό παρελήφθη. Εκπρόθεσμα και άρα δεν μπορούσα λέει, να εισπράξω το ποσό από την τράπεζα. Χτε στήθηκα στην ουρά τη εφορία, ό,τι χειρότερο, στο ταμείο με αναρτημένη πινακίδα. Μόνο επιστροφέ. Ποια εφορία είναι αυτή και έχει και χιούμορ, διότι βάζουν από πάνω μόνο επιστροφέ. Είναι και δικά μου σχόλια στα ενδιάμεσα. Όταν ήρθε η σειρά μου στο ταμείο, η υπάλληλο μου είπε αυτό το λεξί. Αυτά το Φεβρουάριο και αν. Τρει τελεία, κλείνουν τα θαυμαστικά μου. Έχει δυο μπινελοί και ο άνθρωπο. Αλέξανδρο, Σιρακλίτσα, Καβάλα. Κι πάνω γίναν όλα αυτά. Μπράβο, να Είναι ηρωνία, είπαμε, δεν έχει όριο. Η Ελλάδα στο τιμόνι τη Ευρώπη γράφει από κάτω η Δουτού. Μόνο επιστροφέ γράφει η εφορία πάνω στην Ηρακλίτσα τη Καβάλα. Κάπω έτσι σα αφήνουμε με αυτά τα πολύ αισιόδοξη και πολύ ωραία από σήμερα να είστε υπερήφανοι. Εκτό όλων των υπολείπων, προεδρεύουμε και τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Ενό θεσμού που θα αφήσει, έχει ήδη αφήσει ιστορία στου λαού πάνω, χαραγμένη καλά στο σώμα του. Λαό και τα υπόλοιπα αύριο. Αυτόν τον διαμαντόπουλο του ΣΥΡΖΑ έχω αρχίσει να τον συμπαθώ, παιδί μου. Ναι. Εγώ τον άνθρωπο πάντω. Είμαι βέβαιη γι' αυτό. Α, δηλαδή, αν δεν ήταν ΣΥΡΖΑ, μέχρι που θα τον ψήφιζα κιόλα. Mm. Μετά τα βουναράδικα, τρώναρε τώρα όλο το παπαδαριό. Καλά έκανε. Και αυτή η Αντωνίου, αν θυμάμαι καλά, είναι αυτή που έχει πει ότι είναι λαϊκό κορίτσι και να αφήσει ο διαμαντόπουλο. Είναι το λαϊκό κορίτσι με το πολιτικό χαμόγελο. Μπράβο, yeah. ναι. Και να αφήσει ο διαμαντόπουλο ήσυχου του βουναράδε τη Καστοριά. Τον Ιούλιο, το θυμάσαι. Επειδή κάποιοι ονειρεύονται ραντεβού στα Γουναράδικα ως Ελληνίδα Και βουλευτής Καστοριά οφείλω να δώσω μια απάντηση. Πρώτον συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, αφήστε επιτέλου ήσυχου του γουναράδε. κάνουν τη δουλειά του, είναι από του τελευταίου παραγωγικού κλάδου τη πατρίδα μα και χρειάζονται την ενίσχυση και τη βοήθειά μα. Ναι, ναι, αυτή είναι, αυτή είναι. Που πήγαινε τώρα και χαργεντιζόταν με το Διαμαντόπουλο πάνω στο Άρμα, μετά έπεσε το κολόχρο και ήρθε η γιλοτούμπα. Ναι, ναι, ναι. Πολιτικό γέλιο. Να το λάοση καστοριά. Τι χαίρεται καλύμω. Πώ το χέρι, δεν τη βγάζει κιόλα. Αντί να τη βγάλει την έβαλε στη βουλή. Γιατί σα εγκρινιάρετε εσεί αριστερή αριστεροί, ρε π*** μου. Εγώ από την Παρασκευή έχει έρθει ανάπτυξη. Και από την Παρασκευή έχω πηδείξει 4 γκόμ γκόμενε. Έλα, ρε φίλε. Ναι. Τσάμπα. Τσάμπα, ρε, τσάμπα. Ε, αυτό δεν είναι ανάπτυξη, φίλε Τι είναι. Τσάμπα, πηδάγαμε και πριν. Ανάπτυξη είναι να έχεις λεφτά να την πληρώσει. Ο... Και η άλλη σου κάτσε. τι νομίζει, Πού τ** να ήταν. Λε. Περίμενε ότι θα πάρει και κάτι. Δεν το <laughs> Είδε αμέσω έπιασα. Καλή χρονιά, φιλε. Είδε. Σε πάει καλά ο χρόνο. Παίξε μπροπώ, παίξε τζόκερ. Θα παίξει κάτι, ρε παιδί μου. Θα παίξει γιατί έχω μια φτώχεια. Τι θα γίνει του οπαπ κλέφτε. Σκέψτε το, έχω... Μερτζανίδη, παίξε κάτι. Έχω μια φτώχεια στο μυαλό μου, κατάλαβε γι' αυτό. Έχει με... να φτιάξει γήπεδο του Τσάικ. Άμα, δεν... Άμα δεν παίξε τζόκερ, μπροπώ κτλ. Πώ θα φτιάξει το γήπεδο. Έχει δίκιο. Α, ξέχασα. Θα του δώσει κάτι παλιολεφτά ο σγουρόσκαλτ 20 εκατομμύρια που περισέμανε. θα περισέμανε. Τα ποιο θα τα πάρει. Α το γ Τι γίνει για αυτή. Σωστό. Τα Οπότε, θέλω να κάτι στον Ευαγγελάτο και στο Σάλλους. Τι. Δι... Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου να είναι πολιτικό το γέλιο. Αυθηνίς η αυτά που λέτε για τον Ευαγγελάτο. Μιλάω και για τους παπαγάλους. Εμένα με ενδιαφέρει να πάτε στα τσακίδια και να ξεκουμπήσετε. Αυτό με ενδιαφέρει. Ευαγγελάτο. Έλα, χωριό πολλά. Έλα, ναι, το ξέρω. Ναι, ε, σε υπήρχε αφύαρο για την Παρασκευή. Ρίξει. Λοιπόν, την διαφήμιση που παίζεται για τα πελοποννησιακά προϊόντα αυτή που έχουν βάλει περιφέρεια Πελοποννήσου έχουν ξεχάσει τα πιο σημαντικά και πιο ξακουστά προϊόντα στον κόσμο. Φτιάξε εσύ μια αφύαρο από την Παρασκευή με αυτά τα προϊόντα φράουλε δεν το βάλανε, εθνική πατρόν και στρατηγό άνεμο. Δεν θα τη βάλω. Sorry, ε. Γιατί? Ε, Ναι Αποστόλη Ναι Κι άσα όλοι, χρόνια πολλά. Yeah. Λοιπόν, ε, με λένε Ελίνα και εγώ θέλω να πω κάτι το οποίο δεν έχει ασχοληθεί κανεί. Γιατί ασχολούμαστε με το Λιάβι με τα 25 με με με. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα που αφορά το επίδομα για του μακροχρόνιοι ανέργου. Το οποίο είναι μια μεγάλη κοροϊδία. Δηλαδή, εγώ είμαι 3,5 χρόνια άνεργη, έτσι. Και για να το δικαιούσε πρέπει να είσαι μόνο άνεργο τον τελευταίο χρόνο. Όλοι οι άλλοι μπορούμε να πάμε να ψωφήσουμε. Δεν θεωρούμαστε για το ελληνικό κράτο μακροχρόνιοι άνεργοι. Μήπω θα πρέπει λίγο να το κοιτάξουμε, μήπω θα πρέπει να το κάνουμε θέμα και αυτό από τα 25 και όλα μπας και γίνει κάτι Ρε εδώ είστε αγόρε τις εκπομπέ. Γιατί προπαγανδίζετε. Ορίστε. Γιατί προπαγανδίζετε. Είναι τόσο κακό να δώσουμε 25 ευρώ εμείς και εσύ που τα έχεις, για του Απόρου. Και δεν κάνω ροπλά, αλλά σοβαρά. Ποιου για τα νοσοκομεία τα δίνουμε. Για αυτά τα λεφτά πάνε. Σαπορρος δεν πάνε. Ναι. Ο, Ο Άδωλη γι' αυτό φροντίζει, για του Απόρου. σου πω λίγο. εσύ κάθε χρόνο δεν Άμα θέλω μπορώ. Γιατί τι... φίλε, είναι, μα... άμα είναι μα... και δεν αρέσει Να ακούω διαμαρτύρητα. Σταμάτησα αριστερήστικα τα συνέχεια. Να είσαι λίγο αντικειμενική. Εμεί αντικειμενικοί, να πα άλλου να ακούσει που διαφημίζουν ε, ότι είναι και αντικειμενικοί. Ρε φιλά, ρα, η καλή αριστερά, καλή όλα. Εγώ δεν είμαι ένα δημοκράτη. Με τον Νικολόπουλο. Ποιον Νικολόπουλο, ναι. παιδί μου, το Χριστοπιστία, τον Τι λέει του Χριστιανοδημοκράτε. Μα αυτόν, με αυτόν. Που Αν έχει εκπομπεί στο Ε. Αν είναι κάποιο με τον Νικολόπουλο, τότε δεν χωρά αμφιβολία ότι δεν πρόκειται να σου σωθούμε ποτέ. Λοιπόν, είμαστε στη φάση που το γυρνάμε το παιχνίδι. Μαμά, πού είναι ο μπαμπάς. Πού είναι ο μου. Παίζει. Και από νωρίς εστρώθηκε σε πράσινο τραπέζι. Με τα ταυλιού. Το σώσαμε, το σώσαμε την παρτίδα. Τώρα πρέπει να την κερδίσουμε. Πάλι τόρτια ήφερα. Εγώ νομίζω ότι αν μπορέσουμε να συνεννοηθούμε, θα δούμε ότι όλοι μα στην ουσία έχουμε τα ίδια όνειρα. Πρέπει οι Έλληνες να γίνουν τα καρσόνια τη Ευρώπη. Με όλου τα βιβλία. Δούμε τι όλοι μας νιώθουμε τα ίδια όνειρα. Πάλι το θυιά